Δίνοντα προμηνός το στίγμα τη Αλεξανδρινή Ποιήση, παραλείψαμε τον Λυκόφρονα, που έγραψε επί Πτωλεμέου Φιλαδέλφου κι αυτό και που πέρασε στην ιστορία κυρίω για το πιο σκοτεινό ποίημα που γράφτηκε ποτέ. ή τουλάχιστον αυτή η θύμη το συνόδευσε ευθύ εξ αρχή, την Αλεξάνδρα. σω μάλιστα να μην το έχει γράψει καν ο ίδιο, να το έχει γράψει κάποιο εγγονό του στις αρχές του δεύτερου αιώνα πια, αν, όπως τίνουμε να πιστέψουμε βάσει ορισμένων εσωτερικών ενδείξεων, το ποίημα προβλέπει την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το σίγουρο είναι πως την προβλέπει έτσι κι αλλιώς, ίσως απλώς να είναι πιο προφητικό από ό,τι φαίνεται. Την προβλέπει με το όντος θέμα του, που είναι η απάλληψη των ονομάτων. Η κυριολεξία, κάθε κυριολεξία, διώκεται απεινός και η περίφραση βασιλεύει. Είναι λοιπόν ένα είδος υπεραναπλήρωσης, θα λέγαμε, τις καταστολής. Όμως σημασία έχει ότι το ποίημα αυτό είναι καθ' ολοκληρίαν, απάκρου ένα λόγιο τέχνασμα. Ο διαχωρισμός, αυτός προπάντων, έχει ιδρύσει την αυτοκρατορία του. Και όπως πάντα σε εποχές απόγνωσης, τίνει να ανακτήσει τα δικαιώματά της και η σάτυρα, καταρχήν υπό την τυπική μορφή της κομμουδίας. Πράγματι, ο ίδιος Λυκόφρον έχει γράψει και περικομουδίας και δεν είναι τυχαίο το ότι προσπαθεί να ανασυγκροτήσει τους κανόνες του είδους. Όμως, είτε το περικομουδίας, είτε η λόγια λυρική, ας πούμε, Αλεξάνδρα, είτε η Κασανδρής, που έγραψε πάλι ο Λυκόφρον, και που είναι, θα λέγαμε, ένα θραύσμα τραγωδία. Όλα αυτά είναι εν τέλει Έχει χαθεί το θεμέλιο του πράγματος. Και όπως κάθε φορά που χάνεται το θεμέλιο, η διάχυση είναι πλήρης και η μίξη των ειδών γενικευμένη. Έτσι έχουμε και η Ιουδαϊκή τραγωδία, την οποία κάποια φορά θα σας διαβάσω, του Εζεκίλ, που λέγεται «Εξαγωγή», στα ελληνικά γραμμένη εννοώ, και περιγράφει την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, καθοδηγουμένων από το Μωυσή. Και υπάρχει και η νέα κομμωδία φυσικά, που έχει ξεμείνει από την εποχή του Μένανδρου, αλλά και αυτή είναι ένα τυποποιημένο τεχνοπέχνιο. <ΣΣ1> λοιπόν, όλα τεχνάσματα, όχι όλα, γιατί υπάρχει ο Μίμος. Υπάρχει δηλαδή το κουκούλι, ξανά, από το οποίο κάποτε προπολών αιώνων, αποσπάστηκε η αρχαία κομμωδία ή αποσπάστηκαν οι έντεγνες μορφές του Μίμου. Υπάρχει η λαϊκή διασκέδαση, όπως το ξαναείπαμε. Υπάρχει η άτυπη κοινωνική διαμαρτυρία υπομορφήν σκομάτων, ύβρεων, αυτοσχεδιαστικών σκηνών παίγμενων από ερασιτέγνες στους δρόμους και όπως συνήθως σε αυτές τις περιόδους το ίδιο είδος συνηθως σε αυτέ τις περιοδους το ιδιο ειδος επανεμφανιζεται και στο άλλο άκρο που μπορεί να φτάσει το εκρεμές. Ένθεν και ένθεν, λοιπόν, των τεχνοπαιχνίων υπάρχει ο Μίμος. Ο Μίμος του δρόμου, αλλά και ο Μίμος ως το άκρο ναότων του εκλεπτισμένου παιγνιδιού των λογίων. Όμως και εκεί ο Μίμος διατηρεί τα παλιά του χαρακτηριστικά. Αυτά ακριβώς που του εγγυώνται τώρα σε εποχές κρίσης, αλλαγή παρακμής και κόλλαψης ταυτόχρονα, τη ζωντάνια του. Ο Μίμος είναι σαν τα σχέδια του ζωγράφου εκείνου, τον οποίον εγκομίαζε ο Μποντιλέρ και τον οποίον έχουμε ξανά αναφέρει, τα γρήγορα φευγαλαία σχέδια, σχεδόν σαν φωτογραφίες, που πιάνουν επαυτοφόρο μια στιγμή της ζωής, της πραγματικής ζωής, αλλά ταυτοχρόνως την ουσία της. Με δεδομένη αυτή τη ζωντάνια, οι λόγοι ανταποκρίνονται στο Δέλεαρ, αφαιρώντας, έτσι λέει τουλάχιστον η ιστορία της λογοτεχνίας, κάθε ίγνος πολιτικής κριτικής. Έτσι την προηγούμενη φορά, ακούσαμε έναν μίμο, πολλονότι οι φιλολογοι δεν τον θεωρούν υπόδειγμα μίμου, έναν μίμο του Θεόκριτου, μια σκηνή αποπλάνησης, μεταφερμένη στο τυπικό για τον Θεόκριτο, βουκολικό περιβάλλον, για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Και έπειτα, άκουσαμε ένα μήμο του Ιρόντα, Ένα λόγιο ενσταντανέ, όπου όμως έχουν διασωθεί όλοι οι χυμοί που υπάρχουν με στο πρωταρχικό κουκούλι. Ένα φλάσ που μέσα σε μια στιγμή φωτίζει μιαν απροσχημάτιστη, αστόλιστη, γελία φυσικά και θλιβερή μαζί στιγμή της πραγματικής ζωής. Ήταν μια μικρή σκηνή όπου μια γριά, τσα, -τσα προσπαθεί να πείσει τη γυναίκα που ο άντρας της έχει φύγει ταξίδι, ευκαιρία να αποπλανηθεί λιγάκι. Και εδώ πέρα σύρεται μία γραμμή από τους ιστορικούς, η οποία λέει ότι όταν κάποιος κάποτε προσπάθησε όλο αυτό να το πολιτικοποιήσει, ας πούμε, ο Σοτάδης ήταν αυτός, και να αρχίσει να κρίνει πολιτικά πρόσωπα, τον πυροδιά Που σημαίνει, αν το διαβάσουμε ανάποδα, ότι ο Ηρώνδας δεν κρίνει. Κι όμως, αυτό ο μυστήριος άνθρωπος, για τον οποίο δεν ξέραμε τίποτα σχεδόν ω τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν βρέθηκε ένα πάπυρο που μα χάρισε οκτώ ακέραιου μήμου του και άλλου τέσσερι λήψου. Αυτό ο περίεργο άνθρωπο, ο οποίο χρησιμοποιεί την Ιωνική γλώσσα και όχι τη Δωρική, γράφει σε χολιάμβου όπω ο Ιπόνακτα, αν θυμάστε, και όχι σε δακτυλικά εξάμετρα, και φαίνεται στην ουσία να μεταφέρει στο χαρτί το αυτοσχεδιαστικό ήθος του δρόμου, διασώζει και το στοιχείο εκείνο, το εξ φιτεμένο φυτεμένο μες το κουκούλι, για το οποίο μιλήσαμε όταν ξεκινήσαμε την υπεριήγηση στη σάτυρα. Διασώζει ένα είδος διαφωτιστικής, στην καλύτερη ενιαία τη ρίζας. Τον τρόπο να αποκαλύπτεις έναν ιδεολογικό μηχανισμό. Να ξεγυμνώνεις την πιο μετουσιωμένη εκδοχή της καταστολής. Γι' αυτό και σήμερα θα ακούσουμε άλλον ένα μίμο του Ιρόντα. Προσέξτε όμως εδώ την βαθύτερη πολιτικότητα αυτού του λαϊκού ευτελούς υποτιμημένου είδου. Την συνάφειά του λοιπόν με τη μια όψη της άτυρας, την ανώνυμη, την κοινωνική, Εκείνη που πότε-πότε εκόλλαψε εξεγέρσεις. Η Ρόνδα, ασκληπιό, και θυσιάζουσε Ή απλώς, οι θεούσες Μετάφρασε, Σωτήρη Κακίση, Στέφαν Κουμανούδη Ευλογητός η απλως η θεουσε Πέαν Ευλογητός η δεσποτα ο βασιλεύς Τρίκης, ο κατοικών κογλικίων και επίδαυρων. Χαίρε κορονείς η τεκούσασε και άπολεν, χαίρε ο κρατών τη δεξιά υγεία. χαίρετε οι έχοντες όδε βομούς τιμίους. Πανάκι και επιό και ίσο χαίρετε. Χαίρετε οι κυριεύσαντες λαωμέδοντος οικίεν. Και οι κυριεύσαντε λαομέδοντο τείχη, οι θεραπεύοντες ασθενείας πονηρά, χέρετε ποδαλήριο και μαχάων. Χαιρέτωσαν Θεοί, οι κατοικούντες των οίκων τούτων και Θεέ. Πάτε ριμών πεάν, φιλάνθρωπε, σώσονι μα. Πάρτε καναμεζεδάκι και από το πρόσφορό μα, από τούτο τον κόκορα που λαλούσε στη μάντρα του φτωχικού μα. Εμείς δεν τ'άχουμε πολλά Ούτε από τα έτοιμα τρώμε Να ήταν αλλιώ Και μοσχάρι Τετράπαχη σκρόφα θα σου σφαζα, Αντί στο πετινάρι θεέ μου Που άπλωσες δόξαση κύριε Το Άγιο σου το χέρι Και πήρες το χτυκιο απ' τα πάνω μας Κοκάλι Δεξιά απ' την υγεία Βάλετε το ταμπλό Τι φυσικά που είναι μωροί Τα αγάλματα Ποιο λες εσύ να τα Καλλιτέχνησε. ποιος λες να τα κοιτάξει. Πραξιτέλους ή γράφει Δεν βλέπεις από κάτω τα γράμματα Να, κι είναι τάμα του ευθεία, του πράξονα Κύριε Λέησον, κύριε Σώσον κύριο τα πάντα πληρών τον δούλο σου ευθεία Κοίτα χρυσή μου, εκείνο είναι εκεί κάτω που κοιτάει το μήλο Λε κι αν δεν το πιάσει θα την χάσουμε Αμ, εκείνο το γεροντάκι Το παιδί, για όνομα του Θεού Κοίτα το κοινό το παιδί πώς την επνίγει την Πάπια. Μωρέ, άμα δεν το ξέραμε πώς είναι πέτρα, θα περιμέναμε να μας μιλήσουν. Πού θα πάει, λίγο ακόμη, και θα ζωντανέψουν οι άνθρωποι τα λιθάρια. Για δε κοινό, αυτό το άγαλμα της Βατάλης, της κόρης της Μύτης, γράφει. Κοίτα τι είναι που στέκεται. Τι να την κάνει την αληθινή, άμα αξιώσει ο κυρίος να δεις τούτην εδώ πέρα. Έλα εδώ, χρυσή μου, να σου δείξω κάτι πεις. Ένα πράμα που δεύτερο δεν είδε στα χρόνια σου. «Πού σε κίδηλα. Τράβα, πε του καντιλανάφτη. Σε ποιον να μιλάω, ρε. Τι με κοιτά και χάσκει. Βα, Αυτή με έχει γραμμένη στα παλιά τη τα παπούτσια. Γούρλωσε τα μάτια σαν τον κάβουρα και δεν σαλεύει. Τράβα, σου λέω να φέρει τον καντιλανάφτη ψωμολησάρα. Που κανένας δεν θα πει καλό για λόγου σου. Μήτε μη καλό, μην κακό. Όλα τα βλέπει ο κύριο στα καλά του καθουμένου μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Θα έρθει μια μέρα, στορκίζομαι, που θα βαρά στον τοίχο τη βρωμοκούντρα σου. Έλα καημένη κοινό, τι τα παίρνεις όλα κατάκριδα. Δούλα είναι, τάπες έχουν τα αυτιά της. Ναι, αλλά τούτη το ταπώνει όσο πάει και πιο πολύ. Κάτσε τώρα εδώ, η πύλη ανοίγει. Τραβούνε τις κουρτίνε. Πω, πω, κοίτα χρυσή μου, αριστουργήματα... «Λες και κάποια καινούργια Αθηνά τα σκάλισε, δόξα σηδέσποινα. Έτσι μου έρχεται να το τσιμπήσω το τσιτσίδο ταγοράκι, αγοράκι, να το μελανιάσω κοινό μου. Με σάρκε μωρά το έχουν φτιάξει το ταμπλό, ζεστέ ζεστέ μου μοιάζουν. Αμ η λαβίδα η ζωγραφισμένη, του μύελου και του πατεκίσκου του λαμπρίωνα, τα μάτια θα τους βγαίνανε. Από ασήμιε λιθινών θα νομίζανε πω τη φτιάξαν. Αν το αν και αυτό που το τραβάει, και η γυναίκα που είναι δίπλα, κι ο καμπουρομήτης, κι ο κατσαρομάλης πίσω. Μωρέ, πιο ζωντανή απ' τους ζωντανούς είναι. Είναι που με μεγάλη γυναίκα και ντρέπομαι. αλλιώ θα βάζα τις φωνές. Μη μου κάνει κανένα κακό το βόδι. Έτσι λοξά που με κοιτάει με εκείνο το μάτι του κοινό μου. Τα χέρια χρυσή μου του εφεσίου, του απελή, ζωγραφίσανε παντού την αλήθεια. Κανείς δεν θα πει, αυτός ο άνθρωπος, τούτο το ξερε, τ' άλλο δεν το ξ Ό,τι του ερχόταν στο νου, το φτιαγνε και το έκανε να αγγίζει τον ουρανό. Όποιος μπροστά σε τέτοιο καλλιτέχνη ή στα έργα του δεν στέκεται να πάνε να κρεμαστεί ανάποδα σε κανένα χασάπικο. Κυρίες μου, σας πληροφορώ πως ήταν καλή η θυσία σας και όλα τα σημάδια είναι δεξία. Ο κύριος Ιφράνθη και με την θυσία νημών ασυγκρίτως. Αλληλούι, αλληλούια, κύριε, αντιλαβουσώσων ελέισον και διαφύλαξαν τα δούλα σου, ότι εκέκραξαν προσαίωτοι αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή αυτών σου, παρέθεντο, κνί και αοίκε του αιώνα των αιώνα να μην. Η ελπίσιμον, κύριε δόξαση, να είμαστε καλά, και να ξαναρθούμε με του αντράδε μα πια και τα παιδιά μα, και να σου προσφέρουμε ακόμα πιο πολλά. Κοκάλι, μην ξεχάσει, κόψε καλά το μπουτάκι τη κότα και να το δώσει στον κύριο Νεοκόρο, και να κουμπίσει το πρόσφορο στο βωμό του δάκοντα. Να μου σκέψεις και το γλυκό Τ' άλλο θα το φάμε σπίτι Και μην ξεχάσεις να μοιράσεις Το αντίδροστο στον κόσμο Άντε πάμε άμα την προσκυνάς Η υγεία ξέρει να διώγνει τις ζευζακία στις μοίρας Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε Ο Γιώργος Κοροπούλη.